Στο τη και σε ζωή. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα κείμενο του avais του σύρου που αναφέρετε στην πίστη και στην ταπινοφροσύνη. Και αυτό εξαιτία του γεγονότος που εμνημονεύσαμε την κυριακή στην εκκλησία όσο αφορά τη συνάντηση του το ε, την, ε, την το τη μαρτυρία που έλαβαν για την αναστάση του κυρίου μας, οι μυροφόρες οι οποίες ε, ανατρέποντας την λογική του φόβου αλλά και της δυσκολίας μπόρεσαν να λάβουν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού όπως γνωρίζουμε πολύ πρωί πηγαίνω στον τάφο του Κυρίου μας χωρίς να κυριεύονται από τον φόβο των Ιουδαίων πηγαίνουν να λείψουν με τα μοίρα το σώμα του Κυρίου μας ενώ ε, παρόλο που υπήρχε η αδυναμία της φύσεως για να αποκυλήσουν το λίθο όπου ήταν κλεισμένος ο τάφος ενώ ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο σύμφωνα με τη Λογική ενώ υπήρχε ο φόβος όλα αυτά ξεπερνώνται με τη δύναμη της αγάπης που είχαν για τον κύριο. και εδώ βλέπουμε να επιβεβαιώνεται ο λόγος ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο η αναδρία την οποία είχαν η οποία ανδρία ενεργοποιείτο με την αγάπη του οδήγησα σε αυτή τη διαδικασία οι άνδρες είναι κλεισμένοι από τον φόβο οι γυναίκες ξεπερνούν τον φόβο και ξεπερνούν και το μέτρο της λογικής οι αυτό σημαίνει ότι στα πνευματικά δεν υπάρχει ισχυρό και ασθενές φύλο αλλά στα πνευματικά υπάρχει η διάθεση της ψυχής. Η Ανδρία επίσης δεν προσμετράται με την μυϊκή δύναμη ή την εφηία του νου ή με τον πλουτισμό, αλλά η Ανδρία προσμετράται με τη δυνατότητα να υπερβούμε των ορθών λόγων τον ορθολογισμό μας προσδοκώντας κάτι το οποίο είναι ανεφικτό ο Ανδρείος δεν είναι αυτός ο οποίος περιορίζεται στα όρια της λογικής αλλά αυτός που τα υπερβαίνει έχοντας όμως λόγο γι' αυτό αν κάποιος ανατρέπει την λογική χωρίς λόγο αυτός είναι ο τρελός ο παράλογος αυτός που ανατρέπει την λογική γιατί έχει επίγνωση και λόγο αυτός είναι ο ανδρείος άνθρωπος οι μυροφόρε λοιπόν δεν ανέτρεψαν τον φόβο τους δεν ανετράπει ο φόβος μέσα τους ούτε ανετράπει το αδιέξοδο και η αδυναμία να ανοίξουν τον τάφο γιατί έτσι αλλά γιατί είχαν ένα λόγο τον λόγο ότι αγαπούσαν τον Κύριο αυτή η πράξη των μυροφόρων είναι μια πρόταση πνευματικής ζωής ή αν θέλετε η πνευματική ζωή έχει την αρχή της ε, σε αυτή την κίνηση το να τρέξει ο άνθρωπος να βρει το ανέφικτο γιατί ποθεί το ανέφικτο όσο θέλουμε εμείς να είμαστε σίγουροι σε ό,τι κάνουμε να είμαστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι κάνουμε αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην εμπειρία της ζωής κάποιος θα πει πολύ ωραία το είπατε άρα εγώ κάνω ότι μου κατέβει γιατί ευχαριστιέμαι με κάτι μου αρέσει κάτι εφόσον δεν περιορίζομαι στη λογική είπαμε αυτό κρίνεται από δύο πράγματα εάν αυτό έχει αλήθεια μέσα το αν έχει λόγος ζωής αυτό που θέλω και δεν είναι μια, ένα καπρίσιο μου μια ανάγκη μου και εκεί, γιατί και ο άνθρωπος που θέλει να βρει τη δόση του ε, που είναι μια ανάγκη ανατρέπει τη λογική, κάνει τρέλες το είναι λόγος όμως που δεν έχει ζωή μέσα του. Αν όμως η ανάγκη μου, η αναζήτηση αυτού που ποθώ είναι η ζωή, δεν είναι η ικανοποίηση του εγωισμού μου, αλλά η αναζήτηση της ζωής, αν αυτό έχει μέσα του ανατροπή της λογικής, τότε πραγματικά θα μου αποκαλυφθεί ζωή η θρησκευτικότητα δική μας και η πνευματικότητα δική μας ιστερεί αυτό το βασικό ότι είναι μια πνευματικότητα ορθολογική φιλοσοφική καθόλου δεν πρακτική πρακτική σημαίνει να πουλήσω τα υπάρχοντά μου την ησυχία μου προζωκώντας, επιθυμώντας τη ζωή η δική μας θρησκευτικότητα είναι μια θρησκευτικότητα εγκλωβισμένη περιορισμένη περιχαρακωμένη στην αντιληπτικότητά μας και όχι εμπνεώμενη από τη χάρη του Θεού που υπερβαίνει την αντιληπτικότητά μας και η οποία ορίζεται ως σκάνδαλο σκάνδαλο τι είναι αυτό που δεν μπορώ να το χωρίσει ο μου εμείς θέλουμε η θρησκευτικότητα να, να μην έχει σκάνδαλα να χωράει στο νου μα. Να την ελέγχουμε, να, την, να, την, να κυριαρχούμε πάνω σε αυτή. Εδώ όμω, κάτι άλλο προτείνεται. Αυτή λοιπόν η πρόταση μιας τέτοιας θρησκευτικότητα ή καλύτερα πνευματικότητας ή καλύτερα σχέσεις με τον Χριστό προϋποθέτει ανδριόν φρόνημα. Το πιο ανδρίο πράγμα είναι να έρθει σε κόντρα με τη λογική σου. Το πιο ανδρείο πράγμα είναι να προσβάλλουμε τα μέτρα της λογικής μας εξαιτίας του πόθου μας για την αλήθεια. Οι γυναίκες λοιπόν οι μυροφόρες κάνουν αυτή την κίνηση γιατί, ήταν, γιατί παράφορα αγαπούσαν τον Κύριο. Αυτό που λέμε αγάπη, που λέμε έρωτας δεν είναι η αντικειμενοποίηση του προσώπου και η φύλλα αυτή ικανοποίηση από αυτό αλλά ερωτά έρωτας είναι αυτό που σε βγάζει από τον εαυτό σου, από την στάση σου και κινείσαι προς το αγαπώμενο πρόσωπο για το οποίο θυσιάζεσαι. Εμείς έρωταν εννοούμε το αντίστροφο να θυσιαστεί ο άλλος για μένα. Γιατί αν δεν το κάνει δεν αποδεικνύει ότι με αγάπω. Ο έρωτας είναι... Εκούσια εγώ χωρίς προϋποθέσεις... Χωρίς να απαιτώ τίποτα... Να θυσιάσω... Τη σιγουριά μου... Να ξεπεράσω τον φόβο μου... Για να συναντήσω το αγαπώμενο πρόσωπο. Αυτός, αυτή είναι η καθαρή αγάπη... Όπως προτείνεται εδώ από τι μυροφόρες. Και πραγματικά... Ας λούμε τώρα την ύπαρξη της γυναίκας. Το, η ιδανική γυναίκα σήμερα είναι αυτή που ικανοποιεί κάποια πρότυπα εξωτερικής παρουσίας και εμφάνισης. Και αυτό δεν το γεννήσε μόνη της η γυναίκα γιατί είχε έναν έντονο αρκισισμό, αλλά γιατί και ο άντρας της το επέβαλε γιατί εντοπίζει την έννοια της αγάπη σε αυτό το σημείο. Όχι μόνο οι μη χριστιανοί, να μου επιτρέψετε να πω οι κυρίω χριστιανοί... που μέσα από την απόθυση της σεξουαλικότητά του λόγω αποχή από τις προγραμμίες σχέσεις... τονίζεται τόσο πολύ εξωτερική συμφάνιση... πάλως περνά τα 30, 35, 40, 40, 50 και ψάχνει ακόμα γυναίκα. Γιατί δεν είναι ικανοποιήτη φαντασίωση που έχει μέσα του. Έτσι όμως δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Όλοι θα πούνε, δεν θα δούμε και το εξωτερικό... Αυτό είναι ωραίο πρόσχευμα για να πω ότι μόνο το εξωτερικό προσέχω. Γιατί το πρότυπο της γυναίκας που κανείς πρέπει να τιμήσει είναι το Ανδρείο Φρόνημα. Λέει, λένε οι παροιμίες, γυναίκα Ανδρία τι σε ευρύσει τη μειωτέρα λίθων πολυτελών αισθήτη αυτή. Ανδρία, συνετή γυναίκα... Αυτή που την... όπως είναι η πραγματική μητέρα που αυτό είναι μια εμπειρία που μπορεί να το μάθει η γυναίκα που μέσα από τη μητρότητά της που έστω υπάρχει ο εγωισμός γιατί είναι προέκταση του εαυτού του στο παιδί λειτουργεί θυσιαστικά ξεπερνάει πράγματα που ο άντρας δεν θα έκανε εύκολα αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα αλλά ουσιαστικά όσο δεν είναι ανδρία γυναίκα, δεν είναι αυτό ότι ικανοποιώ τη μητρότητα με αυτόν τον τρόπο είναι που η δύναμη της αγάπης μου δημιουργεί σύνεση, μου δημιουργεί σοφία οριοθετώ τα πράγματα, ξέρω να ζω το πιο σαχλό πράγμα είναι γυναίκα που δεν έχει ανδρία. Όπως επίσης και το πιο σαχλοπράγμινο άντρας που τρελαίνεται για θηλυκά. Που δεν έχει την δύναμη να κατευθύνει τον νου σε μία πόρια, σε έναν λόγο ύπαρξης. Η γυναίκα θέλει μία πορεία να της δείξεις και θα κάνει τα πάντα για να το εκπληρώσει. Αλλά μία πορεία η οποία έχει ζωή μέσα της. Άρα όλη η ιστορία είναι ο άντρα να έχει νου, να έχει λόγων. Να ξέρει τι, τι, τι του γίνεται, να έχει ένα ξεκαθάρισμα μέσα του. Γιατί είναι κεφαλή ο ανήρτης γυναικός. Γιατί είναι πιο ψηλά. Γιατί η κεφαλή είναι η έδρα του νου. Δηλαδή είναι αυτός που κατευθύνει. Άρα για να κατευθύνει πρέπει να έχει ένα λόγο ζωής. Γιατί οι μυροφόρες για το αγαπώμενο πρόσωπο για το Χριστό λύτουσαν τόσο θυσιαστικά. Γιατί ο Χριστός είναι ο λόγος. Με αυτή την έννοια λοιπόν... Αν θέλουμε τα πράγματα να τα δούμε καθαρά είναι το πιο, ο, ωραίο, ε, το πιο ωραίο γεγονός είναι η Ανδρία γυναίκα. Αλλά για να είσαι Ανδρίος όμως πρέπει να ξεπεράσεις κατά κάποιον τρόπο την φύση σου. τις ανασφαλειές σου. τις ζήλιας σου. Την ανάγκη όλοι να σε παρακολουθούν. Την ανάγκη όλοι να σε θαυμάζουν. Και να ανατρέψει όλη αυτή την φθορά και τη μιζέρια αναζητώντας τη ζωή με το να ο άνθρωπος η γυναίκα να γίνει θεοτόκος με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπάρχει ελπίδα στον κόσμο όσο μπορεί να υπάρχει ανδρία γυναίκα μπορεί να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο αλλά δεν υπάρχει μία πρόβλημα ποιος άνδρας Ψάχνει η γυναίκα Άλλα πράγματα ψάχνουν Όπως επίσης και μια ανδρεία γυναίκα δεν μπορεί να είναι και άσχημη Δηλαδή απρόσεκτη με τον εαυτό της δεν, το, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό Αλλά το όμορφο, το ωραίο Σημαίνει αυτό το οποίο έχει σύνεση Που η σύνεση προσλαμβάνει το όλο Δεν είναι απρόσεκτο ο άνθρωπος Δεν είναι αφημένος έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν αναγκάζεται και η γυναίκα μέσα στην ανάγκη της να αρνηθεί αυτό που είναι η ομορφιά της και να απακούει στην ανάγκη του άντρα και να χάνονται και οι δύο. Όμως, ποιο άνδριο μπορεί να υπάρξει όταν ο άλλος λέει μα... Τι θα γίνουν αλληλειτουργίους έτσι, θα μείνω μόνος, θα μείνω μόνη. Αυτή είναι η Ανδρία. Ή θα έχουμε κάτι αλήθυνοι, τίποτα. Δεν γίνεται. Θα έχουμε τρακόσες ανθρώπου. Θα έχουμε πολλούς στη ζωή ένα θα έχουμε στη ζωή Μα ένα είμαστε κι Αυτή την είναι λοιπόν, εάν κανείς φοβηθεί τη μοναξιά του, φοβηθεί την καταδίκη του ότι δεν μπορεί να μόνος και αρχίζει να παίρνει άλλες τροφές στο νους του δεν θα βρει πάλι λύση θα ταλαιπωρηθεί όσο ο άνθρωπος μπορεί να είναι αυτάρκης με την έννοια αυτή δηλαδή ανδρείος να μην ζητή, ζητά από τον άλλον τη δυνατότητα να ζήσει αλλά να βρει τη ζωή εκεί που είναι η ζωή αληθινά που είναι η ποιήτη ζωής στον Χριστό όσο ο άνθρωπος αποκτά αυτή την αυτάρκεια γίνεται ωραίο. γίνεται δυνατός, εμπνέει Ξέρει να ζει. Ξέρει να ρωτηθεί τα πράγματα. Έχει βάση ζωή. Τι σημαίνει είμαι ξεκάθαρο και ξέρει να ζω. Έχω μια βάση ζωή, ξέρω πού να κινηθώ. Έχω μια πηξίδα ζωή. Έχω μια κατεύθυνση. Αν άνθρωπο δεν έχει κατεύθυνση, και όχι θεωρητικά, να το πάρει στα σοβαρά και να έχει κατεύθυνση, αρχίζει τα πράγματα να ξεκαθαρίζονται. Μόνα του. Αν δεν έχει κατεύθυνση, και αυτό θα θέλει και το άλλο και θα έχει ένα μέσα του άνθρωπο. Αυτό που λέμε. Δεν είναι το ιδανικό ή το τέλειο. Είναι το αυτονόητο. Το να θέλει ο άνθρωπος να έχει μια κατεύθυνση ζωής. Φυσικά και θα αμαρτήσει και θα παρεκτραπεί και χίλια δύο πράγματα. Να μην χάσει τη βάση του όμως. Να μην χάσει το λόγο ζωής του. Να μην ξέρει που βαδίζει, να μην ξέρει τι θέλει. Αυτό είναι το βασικό. Το να, να, να, να έχει ανάγκη και να παιτείς, να ξέρεις που να πορευτείς. Την κρίσιμη ώρα. Να ξέρεις πού είναι η βάση σου. Να ξέρεις τι ζητάς από τη ζωή. Αυτό είναι πολυτέλεια. Είναι το αυτονόητο. Πολυτέλεια είναι να λέμε ότι δεν έκανα καμιά αμαρτία. Ή δεν μου συνέβη κάτι, κάτι στραβού. Δεν έκανα λάθη. Αυτά θα γίνουν και χοντρά να γίνουν. Δεν είναι πρόβλημα τόσο αυτό. Όσο ο άνθρωπος να μην έχει μία παιξίδα ζωή. Αυτό που δεν τιμούμε πάντως στην εποχή μας... Εξαιτία τη άνεση που μα δέρνει, είναι η ανδρία. Εδώ όχι μόνο οι γυναίκε δεν έχουν ανδρία, έχασαν και άνδρες την ανδρία, τον ανδριά του. Δεν είναι αποφασιστικοί. Ζητούν από τη γυναίκα τι να του πει να κάνω. Δεν έχουν τη δύναμη να βρεθούν σε αντιπαράθεση με τον σύντροφό του ή με του ανθρώπου για να έχουν έναν λόγο να συνεννοηθούν. Φοβούνται την κόντρα, των λόγων. Θα πει κάποιος, μα είναι μανιακές αυτές εκείνα. ξέρεις τις πληγές του, την κουβέντα. Λοιπόν, βάλτους όρια. Για να τους βάλεις όρια όμως πρέπει να πείσει. Για να πεις όμως πρέπει να ξέρεις πού βαδίζεις και εσύ ο ίδιος. Να είσαι ξεκάθαρος. Αλλιώς το παραμύθι θα πείσαι τα πόδια που έγινε τελείται ποτέ η κουβέντα. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά από το γεγνός ότι εμείς ήδη ο ιδιος να εισαι ξεκαθαρος αλλιως το παραμυθι θα πεισαι τα ποδια που εγινε ποτε κουβεντα η ιστορια λοιπον ξεκινα απο το γεγονό οτι εμεις ίδιο ο καθενας μας... Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και δεν μας γίνεται γιατί φοβούμεθα να ρισκάρουμε την ησυχία μας. Τι σημαίνει ανδρείος αυτός που δεν φοβάται να χάσει. Εμείς φοβούμαστε λίγο να χάσουμε. Μην στερήσουμε σε κάτι. Μην χάσουμε κάτι. Το κέρδος για μας είναι το ζητούμενο. Η απόλαυση δεν είναι το ιδανικό. Φοβούμεθα όλα αυτά να τα χάσουμε. Και μάλιστα... Το ύψιστο των αγαθών είναι η απόλαυση σήμερα. Είναι η ειδονή. Άλλοι να το χάσουμε αυτό. Άρα το κριτήριο των επιλογών μας στηρίζεται σε αυτό. Ανδρύος άνθρωπος όμως είναι αυτός που μπορεί να έρθει σε κόντρα με αυτή του την προσδοκία για να βρει κάτι ουσιαστικότερο. Γιατί η ειδονή δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονός. Είναι μια βαθύτατη εμπειρία του ότι έχω άνθρωπο τι θα ακούσουμε την Κυριακή στην εκκλησία και τον παραλυντικό λέει όταν πήγε ο Κύριος να του πει γιατί είσαι εδώ λέει 38 χρόνια παράλυντος και δεν πένεις μέσα άνθρωπο ούκ έχω λέει το βάσανό μας είναι ότι δεν έχουμε άνθρωπο και λέει ο Κύριος μα για σένα έγινε άνθρωπος εμείς όταν λέμε έχουμε φίλους λέμε σαχλαμάρες γιατί είναι ζητούμε να βρούμε έναν άνθρωπο που να έχουμε καθαρή σχέση μαζί του είναι υπόθεση ζωής Αν βρούμε έναν άνθρωπο που συνεννοούμεθα Και θα αληθινή μαζί του και αυτός μαζί μας Τότε σωζόμεθα Αυτό που είναι ο καθένας Να το βγάλει yeah. Και να το βγάλει κι ο άλλος και να επικοινωνήσουν. Yeah. Όχι σε ένα επίπεδο ανάγκης Ή σε ένα επίπεδο προσωπείων Αλλά πρόσωπα, Αυτό που παραλθήν είμαστε Όταν βλέπεις τον άλλο σταμάτη και το βλέπεις πραγματικά Αλλά το θέμα είναι για να πω ότι έχω αληθινή σχέση, πρέπει να έχω και εγώ την αλήθεια μου. Είναι η αλήθεια μου αυτό που ζω. Άρα προποθέτει άνοιγμα από τον Θεό. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπο αναφέρεται στον Θεό και του γίνεται μια πραγματική ακτινογραφία και του γίνεται η διάγνωση και λαμβάνει την μαρτυρία του ποιο είναι, η αληθινή προσευχή τι είναι, η μετάνοια. Στρέφουμε στον Θεό. Όχι για να μου κανονίσει τι δουλειέ μου, όχι για να πάνε τα καλά τα πράγματα, όχι για να μου λυθούν τα προβλήματα, για να μου βγουν τα προβλήματα. Για να βγω, να αναζητήσω μια σχέση με τον Θεό που έχει μέσα στο στοιχείο της συντριβής στην αναζήτησή Του και τότε να μου κάνει την ακτινογραφία ο Θεός. Για να μου βγάλει τη διάγνωση, να μου πει ποιο είναι, ποιο είμαι, για να καταλάβω ποιο είμαι. Αυτό είναι μια πορεία ζωής. Σ' άλλο γίνεται με άλματα, σ' άλλο με σταγονόμετρο. Πάντω αυτό που είναι απαραίτητο είναι να πάρουμε στο σοβαρό τον εαυτό μα. Και να έχουμε τέτοιο είδου σχέση με τον Θεό. Όταν γίνεται αυτό και συναντήσουμε έναν άνθρωπο που κάνουμε αυτή την ίδια κίνηση και πορεία, όχι γιατί κοινωνούμε, κοινωνούμε και εξομολογούμε και αυτό δεν, ε δεν σημαίνει τίποτα. Δεν γίνεται μαγικά πράγματα. Δεν γίνεται μαγικά πράγματα. Αν όμω πρέπει να έχει υπόθο μέσα του. Με τη βία να πιάσει κάποιον στον παπά για να εξομολογηθεί, δεν γιατί τσιχάσει το Θεό. Χάνε τη Χάνη έτσι. Για ποιον λόγο. Γιατί όταν όλο δεν έρθει στην ώρα του, προσβάλλεται την εμπειρία του μυστηρίου και έχει κακή μνήμη για το μυστήριο. Να το προσέξουμε αυτό. Έχει κακή μνήμη του μυστηρίου. Συνδέεται με κάποια του ανάγκη, με κάποια ψυχολογική του ανάγκη. Με κανένα φλερτάκι συνδέεται. Δεν είναι ιστορία όμω όμως που να έχει αυτή την μνήμη για να έρθει αληθινά στον Θεό. Στο βαθμό λοιπόν που υπάρχει μια, όταν ο άνθρωπος βρει τον εαυτό του με την έννοια όχι να, να ζήσει, να καταλάβει ποιος είναι, ποιο καταλα... καταλαβαίνει ποιο είναι. Δεν μπει σε μια διαδικασία να πάρει σοβαρά τον εαυτό του και αρχίζει λίγο λίγο του να έχει μια αποκαλυπτικότητα, να βλέπει κάποια πράγματα. Στο βαθμό που με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη βάση συναντηθεί με έναν άλλον άνθρωπο, τότε νιώθει ότι έχει σχέση έχει συντροφία δεν είναι μόνος αν το επίπεδο όμως το σχέσιό μας είναι η πολιτική είναι τα χρήματα είναι οι γνώσει, είναι οι φιλοσοφίες είναι οι θεωρίες, είναι το καλαμπούρι είναι η βόλτα αυτό ακριβώς στο βαθμό όμω που κανείς γίνεται συμμετοχο του δικού μου πόνου και εγώ γίνομαι συμμέτοχος του δικού του πόνου στην αναζήτηση των ουσιοδεστέρων γεγονότων της ζωής αυτό καλείται σχέση έρωτας, κοινωνία αν βρούμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας τότε δεν υπάρχει μοναξιά ας μην έχουμε κανένα άλλο στη ζωή μας η μοναξιά που ζούμε που είναι ψυχολογική θέλουμε πολλούς ανθρώπους είναι να την καλύψουμε είναι ψυχολογική δεν είναι πραγματική αυτή η κάλυψη τη μοναξιάς μας να δούμε λοιπόν σε αυτά τα πράγματα ή περισσότερο ή καλύτερα σε αυτή την έννοια της πίστεως που εμπεριέχει μέσα της ταπεινοφροσύνη και αγάπη πως αναφέρεται ο Αβάς Ισάκ ο Σύρος. Άνθρωπε μηδαμινέ λέει θέλεις να έβρεις την ζωή κράτησε μέσα σου την πίστη και την ταπείνωση διότι σε αυτές τις αρετές βρίσκει το έλεος και τη βοήθεια και τους λόγου που λαλούνται από το Θεό στην καρδιά μαζί με το φύλακά άγγελο που παραμένει μαζί σου κρυφά και φανερά. Έξυπνος άνθρωπος δεν είναι αυτός που στροφάρει ο του γρήγορα. Έξυπνος ξύπνιος είναι αυτός που ξύπνησε από ύπνο. Από τον υπαρξιακό ύπνο. Που ενώ έχουμε άλλο λόγο ζωής εμείς είμαστε κοιμισμένοι και βλέπουμε την επιφάνεια όχι το ουσιώδες η μετάνη μας ξυπνάει μας ξυπνάει σε αυτό για το οποίο ζούμε πραγματικά αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που λειτουργεί έτσι και είναι ζυμωμένος με αυτό το ήθο, αναπτύσσονται τα αισθητήρια του και βλέπει πέρα από αυτό που φαίνεται αντιλαμβάνε βαθύτερα πράγματα και πολλές φορές γίνεται παράδοξος ή παράλογος για τη λογική των ανθρώπων που ακόμα υπνώτουν υπαρξιακά και είναι ξύπνοι μόνο διανοητικά αν καταλαβαίνω καλά θα θέλετε να πείτε ότι είναι άλλο πράγμα το υπέρλογο και άλλο το παράλογο θα μπορούσαμε να το πω Άλλο πράγμα το λογικό και άλλο το παράλογο. Θέλεις να αποκτήσεις αυτά που είναι κοινωνία με τη ζωή, βάδιζε με απλότητα ενώπιον του Θεού και όχι με γνώση. Η γνώση είναι η βλακία, η απλότητα είναι η σοφία. Την απλότητα ακολουθεί πίστις, τη δελεπτολογία και αντιλογία ακολουθεί η ίησης. Και αυτήν ακολουθεί απομάκρυση από τον Θεό. Την απλότητα ακολουθεί η πίεσης, την απλότητα ότι θέλω την αλήθεια, ζητώ την αλήθεια, δεν είναι αρκετός εμένα. Ακολουθεί η πίστης, το αν κανείς αφήνεται, χωρίς λεπτό, λεπτολογίες, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς αντιστάσεις, αφήνεται στην χάρτη του Θεού και στη του έλεος του. Αυτό είναι η απλότητα που οδηγεί στην πίστη Τη δελεπτολογία και αντιλογία Όταν κανείς αναλύει, σκέφτεται, περιγράφει, κατανοεί Ακολουθεί η ίησης, Και αυτή την ακολουθεί η απομάκρυσης από τον Θεό Όταν ευρεθείς ενώπιον του Θεού διά της προσευχής Να γίνεις με το λογισμό σου τέτοιος Σαν το μυρμίγκι και σαν τα ερπετά της γης. Σαν τη βδέλα. Και σαν το παιδί που ψελίζει. Και μην ομιλήσεις ενώπιον του σαν πολυγνώστης. Αλλά προσέγγισε των Θεών με νηπιακόν φρόνημα. Και πήγαινε ενώπιον του για να αξιοθήσεις πατρικής εκείνης προνείας. Που εκδηλώνεται από τους πατέρες προς τα νηπιατέκνα τους. Η στάση λοιπόν προς την προσευχή η στάση μας η στάση προσευχής είναι η στάση αυτή που εκφράζει έναν νηπιακόν φρόνημα όχι ως πολυγνώστης λέγει να πηγαίνει στον Θεό να αρχίσουμε να θεολογούμε να φανταζόμαστε να έχουμε ευσεβείς λογισμούς όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί ευσεβείς λογισμούς τη τη βρωμιά του και υποκρίνεται τον ενάρετο πρέπει να μείνουμε στη βρωμιά μας και να μην υποκριθούμε τίποτα, να είμαστε αυτοί που είμαστε. Ενώπιον του Θεού και αρετή μας είναι βρωμιά. Όταν κανείς αρχίζει να θεολογεί ή να αναπτύσσει ευσεβεί λόγους στην ώρα τη προσευχή του και να θεωρεί ότι αυτά είναι αποκαλύψει, αυτά είναι εκτροπή και απομάκρυση από την προσευχή. Είναι ξεγέλασμα. Καλά είπε, λοιπόν, ο σοφός στα Θεία Παύλος Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός σε τούτον τον κόσμο ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός Εμείς θεωρούμε τα σοφοί και δεν έχουμε πνεύμα μαθητίας Νομίζουμε πως ξέρουμε τα πάντα και νομίζουμε πως ξέρουμε τον εαυτό μας και δεν αφήνουμε ούτε κάποιο ερωτηματικό ότι μπορεί τελικά να μην είναι έτσι όπως φανταζόμαστε τα πράγματα Ούτε αυτός μας να είναι έτσι όπως εμείς τον πιστεύουμε Και νομίζουμε όλα μπορούμε να τα γνωρίσουμε Διαβάζουμε λίγο την γραφή, το Λόγο του Θεού, ακούμε κάποια πράγματα, α λέμε το καταλάβαμε Έχουμε τον Θεό, δεν έχουμε τον Θεό Δεν είναι ο Θεός έτσι, δεν είναι ο Θεός σε αυτού του είδου την κατανόηση Είναι κάτι άλλο ο Θεός έτσι λοιπόν όποιος νομίζει ότι είναι σοφός έτσι τον κόσμο μας γίνει μορός για να γίνει σοφός όμως παρακάλεσαι τον Θεό για να σου επιτρέψει να φτάσεις στο μέτρο της πίστεως η πίστη είναι δώρο του Θεού δεν είναι κατακτήσή μας όποιος επέρεται γιατί πιστεύει είναι ανόητος, θα χάσει την πίστη η πίστη είναι δώρο του Θεού η γνώση είναι δώρο του Θεού. Τι είναι γνώση. Η γνώση είναι η κοινωνία, η εμπειρία της πνευματικής αίσθησης. Της αίσθησης των μελώντων. Γνώση δεν είναι μια κατανόηση εγκεφαλική, αλλά είναι μετοχή στην χάρη του Θεού. Τι είναι γνώση, εμπειρία των μελώντων. Είναι αίσθηση πνευματική γνώση. Η πίστη λοιπόν και η γνώση είναι δώρα του Θεού. Σε ποιους δίνονται, στους φτωχούς, στους ανενδεείς, αυτούς που το κατανοούν αυτό το πράγμα. Ποιος είναι ο φτωχός, αυτός που καταλαβαίνει ότι ο, τίποτα δεν το γεμίζει πλην τον Χριστόν. Α, σε αυτός ομιλεί ο Χριστός Πτωχός δεν είναι αυτός που έχει σκέψεις που καταλαβαίνει το ένα, έχει χρήματα, αναλύει τα πάντα πτωχός είναι αυτός που καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν το γεμίζει παρά ο Χριστός και κατά όλα όλα τα έχει καταλαβαίνει δεν είναι πτωχός Όλα τα έχουμε, χρήματα, δόξα, απολαύσεις αφού αυτά δεν είναι τίποτα, αυτό που με ο Χριστός Άρα πτωχός είναι αυτός ο οποίος και όλα να τα έχει καταλώνει ότι δεν έχει τίποτα. Γιατί λείπει το ουσιώδες. Ο Χριστός αυτός είναι ο πτωχός. Για να το καταλάβεις όμως αυτό πρέπει να καταλάβεις το κέντρο τη ζωή σου δεν είναι τα πράγματά σου ή αυτά που σχεδίασες αλλά είναι ο Χριστός. Σε αυτούς λοιπόν απαντά και δίδεται ο Χριστός. Λοιπόν η πίστη και η γνώση είναι δώρον του. Σε ποιους δίδεται, σε αυτούς που θέλουν. Ποιος λογίζεται για πιστός, αυτός που θέλει να πιστέψει, αυτός που θέλει τον Χριστό, ανεξάρτητα αν τον έχει ή δεν τον έχει. Ανεξάρτητα αν η πίστη μας είναι μια ανεμική πίστη γεμάτη αμφιβολίες για μας λογίζεται ενώπιν του Θεού ως πίστη, ότι ακολουθούμε το μαρτύριο της πίστεως εφόσον θέλουμε να έχουμε πίστη. Και αν αισθανθεί στην ψυχή σου την απόλαυση της πίστεως Δεν μου είναι δύσκολο να είπα πάλι Ότι δεν υπάρχει τίποτε να σε εμποδίσει από τον Χριστό Και δεν είναι για σένα δύσκολο να, να συρθείς κάθε στιγμή από τα γήινα Και να λησμονήσεις τούτο τον ασθενήν κόσμο Και τις μνήμες των πραγμάτων Τι ωραία που το λέει τις μνήμες των πραγμάτων το ότι εμείς κολλούμε στα πράγματα και ζούμε από αυτά δείχνουν δεν έχουμε πίστη. Δεν είναι απλώς ότι έχουμε ανασφάλειες, φοβίες και λοιπά. Δεν έχουμε πίστη στην πραγματικότητα. Η πίστη μας, η υπεποίθησή μας είναι τα πράγματά μας. Είναι ο ασθενής κόσμος. Γι' αυτό λέει πρέπει να προσεύχεσαι ακούραστα. Το μόνο μας πρέπει να είναι η προσευχή γιατί ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει. Ποιο ζητά, ο πλούσιος ζητάει, ο πτωχός ζητάει. Ποιο ζητάει αυτό που δεν έχει. Δεν έχουμε. Πού θα βρούμε, Θα στύψουμε το μυαλό μα και, και την καρδιά μα και θα βγάλει πίστη. Πάντα θα είναι αβέβαιο αυτό που θα βγάλουμε. Αν δεν μα δοθεί άνοθε. Πώ θα μα δοθεί άνωθε. Ο Θεό είναι τόσο ευγενικό, και αυτό είναι το λάθο του, που δεν έρχεται με τη βία. Και πρέπει να το φωνάξουμε να έρθει. Γι' αυτό πρέπει να προσεύχεσαι ακούραστα, να οικετεύει με θέρμη και να δέσει με πολύ ζήλο για να λάβεις και πάλι να μην ατονίσεις θα αξιωθείς δε τα αυτά τα πράγματα δέστε τι λέει θα αξιωθείς δε αυτά τα πράγματα αν πρώτα βιάσεις τον εαυτόν σου να αποθέσεις τον Θεό την φροντίδα σου για σένα με πίστη και ανταλλάξει τι λέει εδώ πω τι ωραία κουβέντα και να ανταλλάξεις <laughs> την πρόνοιά σου με την πρόνοιά του θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα χρόνια την, άσωση, την είναι δύσκολο ναι, αλλά είναι και το πιο αποτελεσματικό <συλίδι> είναι και το πιο αποτελεσματικό γιατί το άλλο σαν τις κυβερνήσεις που λένε για να πάμε καλύτερα του χρόνου πάνω από αυτό δεν <συλίδι> είμαστε συγκεκριμένα τα όταν καθίσουμε ψάχνουμε επιλέξει ανάμεσα σε ε, το θέμα που πέσει βαρύ πάνω μου τώρα, για τον οποίον είναι το ειδακτικό θέμα του μαθηματικού. Να ότι ο Θεός έπαψε από κει όρο να εμείς ή γραφείο. <σχει> και ο Θεός <σχει> μας θέλει μης να είμεθα ιμεσίτες, να ξέρουμε να ζούμε και να επιλέγουμε. <σχει> Με όλα σχολείται ο Θεός, αλλά μας σέβεται και θέλει, μας θέλει υπεύθυνους και θέλει, δεν θέλει να ανακατεύεται διαρκώς τα πόδια μας, καταργώντας μας αλλά θέλει αυτό να αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε αυτό φωτίζεται και ο μας και έχουμε διάκριση το τι να επιλέξουμε θέλει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει και όχι εξεβιάζοντας την ελευθερία μας και καταργώντας την προσωπικότητά μας Άντε, να την πίση, την αγάπη γιατί <συσίλια> <συσίλια> Εδώ η πίστη όπως περιγράφεται Είναι αγάπη Είναι αγάπη Είναι εμπιστοσύνη Δεν είναι η πίστη Ως μια ικανότητα Να πείθουμε τον εαυτό μας για κάποια πράγματα Και να έχουμε βεβαιότητες Η πίστη Θεωρείται εδώ ως εμπιστοσύνη εις τον Και εμπιστοσύνη μέσα της περιέχει αγάπη. Είναι αγάπη. Θα το δούμε στη συνέχεια παρακάτω. Ο μας εγκαρπάει σαφώς πολύ περισσότερο που τη αγαγόναμε στον εαυτό μας. Και ξέρετε την δομιουργία μας και μας διεπαιδαγωγεί. Αυτό πώς κολλάει την ελευθερία αυτός χαρίς. Και πώς η ερώτηση μια με την άλλη κατάλαβα. Κόλλησε πρώτα την ερώτηση για να κολλήσω κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Να το σκεφτώ. Το γλιτώσαν, αυτό. <Κι> λοιπόν. Λέει εδώ. Άραγε νομίζεις καθόλου ότι μπορεί κάποιος που έχει ψυχική γνώση όταν λέμε ψυχική γνώση εδώ το εννοεί με την βιολογική γνώση δηλαδή την εγκεφαλική γνώση δεν το θέτει με την έννοια της ψυχαναλυτικής τοποθέτησης, αλλά ψυχική γνώση εννοεί την κοσμική γνώση. Την βιολογική, αν θέλετε, γνώση. Την βιολογική λειτουργία που κατανοούμε. Άρα γε καθόλου ότι μπορεί κάποιος που έχει ψυχική γνώση να δεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση. Δηλαδή, είναι δυνατόν με αυτά τα κριτήρια, με αυτή τη μέθοδο, με αυτό το όργανο, να γνωρίσουμε τα πνευματικά και να έχουμε πνευματική γνώση. Όχι μόνο λέει είναι αδύνατο να υποδεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση. Αλλά είναι αδύνατον επίσης να την αισθανθεί σοβαρά ή να γίνει άξιος της οποιοδήποτε από εκείνους που προσπαθούν να την αποκτήσουν με τη σπουδή και μόνο. Κι αν μερικοί από αυτούς θέλουν να προσεγγίσουν εκείνη τη γνώση του πνεύματος πρέπει να γνωρίζουν ότι, να γνωρίζουν ότι έως ότου απαρνηθούν αυτήν εδώ τη γνώση και κάθε επαφή με τις εξυπνάδες της και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο εκείνης φρόνημα δεν μπορούν ούτε για λίγο να την προσεγγίσουν η γνώση εκείνη η πνευματική είναι απλή και δεν λαμπρίνεται από ψυχικούς λογισμούς. Μέχρι τη στιγμή που να ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς λογισμούς και να φτάσει στην απλότητα της καθαρότητας δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί την πνευματική γνώση. Αυτή είναι η τάξη της πνευματικής γνώσης. Ποια είναι η τάξη? Το να δοκιμάσει κανεί την απόλαυση Εκείνη τη ζωής του μέλλοντος αιώνο. και αυτό απορρίπτει τους πολλούς λογισμούς παραδείγματος χάρη στη γραφή λέει όταν συνέρχεται ο άντρα με τη γυναίκα λέει εγνώριστη γυναίκα αυτού η ερωτική πράξη είναι γνώση του άλλου είναι εμπειρία του άλλου και όταν ικανοποιηθεί ο άνθρωπος και έχει αυτή την πληρότητα της ενώσεως τη σωματικής δεν έχει λογισμούς μετά δεν έχεις να πει το, το ψητό το βρήκε Σταματούν οι λογισμοί Έτσι λοιπόν και με αυτή την έννοια Η πνευματική ζωή Ή τι είναι Όταν ο άνθρωπος δοκιμάζει την απόλαυση Εκείνης της ζωής του μέλλοντος αιώνους Αυτή είναι η πνευματική γνώση Η συμμετοχή Σ' αυτή την χαρά Και αυτό απορρίπτει τους πολλούς λογισμούς Οι λογισμοί από τι γεννώνται Από το φόβο μας Από την απολαυση εκείνη της ζωης του μελλοντος αιωνους αυτη ειναι η πνευματικη γνωση η συμμετοχη σε αυτη γεννώνται οι λογισμοί από το μετεωρισμό που νιώθουμε, δεν ξέρουμε πού είμαστε, πού πατούμε, τι μα γίνεται. Αυτό ο φόβο, να ανοιχνεύσουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Αυτή η άγνοιά μα, αυτό το θολό το οποίο του τι είμαστε τελικά και ποια είναι η αλήθεια, και ο τρόμο μα μπροστά στο άγνωστο και στο φόβο του θανάτου, γινά του λογισμού. Mm. Τη διαδικασία να βγάλουμε κάποια απορίσματα για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μα. Αλλά όταν σου αποκαλυφθεί το ποιος είσαι και τι σου γίνεται και πόσο χαρά και πόσο από είναι αυτή η ζωή δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν λογισμοί Όταν ο άνθρωπος για παράδειγμα δεν νιώθει σιγουριά για την αγάπη του άλλου του βγαίνουν λογισμοί Αν σου γρευτεί σταματούν οι λογισμοί Συγγνώμη Συγγνώμη Βερματική εμπειρία Με το φύρο Τι σήμερα από μόνος σου ε, να έχεις, ε, έχεις εμπειρία πραγματική, πνευματική, <laughs> όχι με γνώση. Η γνώση που λέγεται εδώ δεν είναι η καλλιέργεια νου, είναι η εμπειρία αυτής της σχέση <σχεδιά> με Θεό. Αυτό είναι γνώση. Αυτό είναι η πνευματική γνώση. Η ψυχική όμως γνώση δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που είναι έξω από το πλήθος των λογισμών. Δεν μπορεί να το γνωρίσει αν δεν, δεν το διεργάζεται, δεν το αναλύει, δεν το σκέφτεται, δεν το, δεν το τακτοποιεί. Δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που γίνεται δεκτό από την τη διαννοίας. Του λες του άλλου ότι σε αγαπώ και δεν το έχει μια απλότητα. Αρχίζει λέει, γιατί με αγαπάς αφού γίνεται εκείνο και πώς είμαι σίγουρος. Μα γίνεται το άλλο και το παράλλο. Και μετά αρχίζει να αναλύεις και να τον πείσεις για κάτι. Έτσι δεν είναι είναι ψυχική συλλογισμή; Όταν ο άνθρωπος είναι εντάξει δεν είναι σίγουρος μέσα του. Αν όμως δεχθεί με απλότητα αυτό το λόγο δεν μπορεί να δεν προχωράει παραπάνω. Σύμφωνα αν, κάτι που είναι δεκτό από την απλότητα της δανειάς, σύμφωνα με τον ελέγοντα. Αν δεν αλλάξετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά δεν μπορείτε να εισέλευθετε στη βασίλεια του ουρανών. Οι μοιροφόρες δεν ήταν παιδιά. Αν ήταν έξυπνοι, δεν θα πηγαίναν εκεί, γιατί υπήρχε ο κίνδυνο, θα λέγανε κάτσε το βάλουμε και το συζητήσουμε. Πού θα πάμε πρωί-πρωί εκεί, θα μα φάνε και εμά. Η λογική, αυτό σκέφτονται οι η έξυπνοι. Η μικρή λέει, Όχι, θα πάω, θέλω, θα πάω. Οι έξυπνοι λένε, Πώ θα φύγει η πέτρα από εκεί, Ο μικρό λέει, Εγώ θέλω να πάω και δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κάτι. Μα τι θα γίνει, βέβαια, παιδάκι μου, έχει κάποια στοιχεία. Ε, δεν έχω, δεν ξέρω, εγώ θέλω. <laughs> αυτό το τα παιδιά. Η έξυπνοι το κάνουν, ε. Αναλύει τους λογισμούς Αυτός με απλότητα πίστεως πηγαίνει Αυτός μόνο μπορεί να γίνει δεκτός Μεγάλης χάριτος Και πολλών ευλογιών Ίσως μα έτσι είναι Όσο φοβούμεθα να ρισκάρουμε Όσο φοβούμε θα να χάσουμε Δεν μπορούμε και να ζήσουμε Βαθιά Πραγματικά Συγγνώμη Άμαστε, δεν κατάλαβες ένα πράγμα ότι η γυναίκα σου είναι ο Χριστός Που να πας μακρά από τη γυναίκα σου ψάχνεις αλλού τον το Χριστό αφού η κλήση σου είναι ο Χριστός είναι η γυναίκα σου Εσύ θέλεις το κομματιάσεις αυτό να κομματιάσεις από τη γυναίκα σου και να βρεις ένα άλλο Χριστό δικό σου Με τη γυναίκα σου αύριστ και ο Χριστός δεν είναι στη γυναίκα σου και ο Χριστός η γυναίκα σου είσαι εσύ Άρα, δικό σου είναι το πρόβλημα Θέλω μίζα ελπινίκη <Κι> Αλλά βέβαια Οι πολλοί δεν φθάνουν Σε αυτή την απλοϊκότητα Αλλά βέβαια Οι πολλοί δεν φθάνουν Σε αυτή την απλοϊκότητα Ελπίζουμε όμως Ότι λόγω των αγαθών τους έργων Θα κρατηθεί για αυτούς μέρος Στη βασίλεια του ουρανών Ε κάθες βολέψουμε για αυτούς αλλά να κάνουν και καλά έργα όπως είναι δυνατόν να το γνωρίσουμε από το νόημα των μακαρισμών των Ευαγγελίων τους οποίους έθεσε με διαφόρους τρόπους επιδεικνύοντας με αυτούς μια ποικιλία συμπεριφοράς διότι κάθε άνθρωπο σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε οδό που βαδίζει προς αυτόν ανοίγει ο ίδιος εμπρό του την πύλη της βασιλίας των ουρανών αλλά εκείνην την πνευματική γνώση συνεχίζει να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί κανείς να την δεχθεί αν δεν αλλάξει και γίνει σαν παιδί. Διότι έτσι αισθάνεται εκείνη την τρυφή της βασίλειας των ουρανών. Για τη βασιλεία των ουρανών λέγουν ότι είναι θεωρία πνευματική. Δηλαδή όραση, εμπειρία πνευματική. Και αυτή δεν βρίσκεται με τη λειτουργία των λογισμών. Σε ή οι Πάτρε μου, πώς να βρω το Χριστό τι να του πιστεύει να βρει άμα συντριφθεί δεν το βρει αυτό δεν διδάσκεται δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο πνευματικός ούτε κανένα καθοδηγητής ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει ο πνευματικός απλώς διακονεί αυτή την απόφαση του ανθρώπου βάζει τη σφραγίδα της γνησιότητα τη μετανεία του ανθρώπου. Δεν κάνει τίποτε άλλο. Πωμένο, δεν, δεν αναπτύξει επιχειρήματα να πεις στον άνθρωπο για κάτι. Αυτό που μπορεί να μπορεί να κάνει είναι να το εμπνεύσει αυτή την διάθεση. Και να του δείξει πού είναι αυτή η διάθεση. Για τη βασιλεία του Ουρανού, ουρανού λέγον ότι είναι θεωρία πνευματική. Και αυτή δεν βρίσκεται με τη λειτουργία των λογισμών. Αλλά αν μπορεί να έλθει στη γνώση μας με τη χάρη του Θεού. Άλλο η χάρη του Θεού που γεννά τη γνώση. Άλλη γνώση αν θέλετε δίδει η χάρη του Θεού. Και άλλη γνώση δίνουν η λειτουργία των λογισμών μα Η λειτουργία των λογισμών μα γεννάει... Τη δική μας γνώση, την, αυτό που εμείς είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε και να γεννήσουμε και να κατανοήσουμε. χάρη του γεννά, αυτό που μας ξεπερνάει. Πριν καθαρθεί ο άνθρωπος, και όταν λέμε κάθαρση από τα πάθη, στην ουσία εννοούμε μετάνοια, γιατί η ουσία, η, η δυναμική της καθάρσεως, ο, ο τρόπος της καθάρσεως είναι η μετάνοια, πριν καθαρθεί ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να ακούσει γι' αυτήν. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ακούσει για τα πνευματικά και δεν χρειάζεται να μιλούμε για πνευματικά. Είναι χαμένος χρόνος, άσκοπα πράγματα. Διότι κανείς δεν μπορεί να α, την αποκτήσει αυτή τη γνώση εννοεί με τη μάθηση. Όταν ο άνθρωπος δεν, υπάρχει, δεν έχει συντριβή, η διάθεση μετανοίας δεν χρειάζεται να κάνουμε κηρύγματα, ούτε ακόμα στον εαυτό μας. Γιατί αυτά όλα δεν διδάσκονται με τη μάθηση, να εξηγήσουμε στον άλλον καταλάβει. Γι' αυτόν τον λόγο μόνο όταν υπάρχει διάθεση μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εάν τέκνο μου φτάσει στην καθαρότητα της καρδιάς που εξασφαλίζεται από την πίστη μέσα σε κατάσταση ησυχίας από τους πολλούς ανθρώπους και λυσμονήσεις στη γνώση τούτου του κόσμου ώστε να μην την αισθάνεσαι θα ευρεθεί ξαφνικά εμπρός σου χωρίς καμιά αναζήτησή τη. η πίστη λοιπόν που αυτό περιέχει την μετάνοια, την προσευχή όλη αυτή η δικασία παράλληλα με την ησυχία δηλαδή την επαφή με τον εαυτό μας και με την απομάκρυση από τα πολλά και η λύθη η λησμοσύνη αυτής της γνώσης του κόσμου θα σου οδηγήσει σε αυτή τη χάρη του Θεού εάν όμω κύριε από την παγίδα της ψυχικής γνώσεως Δεν είναι άτοπο να υπώ Ότι σου είναι ευκολότερο να λυθεί Από σιδρένια δεσμά παρά από αυτήν. Η ψυχή γνώση ξέρει τι είναι αυτό Προσπαθείς να συντήσεις με κάποιον Για να τον πεις για κάτι Όταν μπει σε τέτοια διαδικασία Η πνευματική ζωή Μου και σούπε, Για να πεις στον άλλον άνθρωπο «Γιοκ, τίποτα Δεν χρειάζεται είναι λάθο. Δεν βγαίνει τίποτα. Χρειάζεται διάθεση, χρειάζεται υποδομή από τον άνθρωπο, χρειάζονται προϋποθέσεις. Εάν όμω λοιπόν κύριε από την παγίδα της ψυχικής γνώσης, όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο τέτοια θέματα και αν ο άνθρωπος έχει αντίρρηση η οποία στηρίζεται όχι σε μια τίμια διάθεσή του για αναζήτηση αλλά στηρίζει σε ψυχικούς λογισμούς σε αυτή την ψυχική γνώση, την οποία θέλει να ισχυροποιήσει για να προστατεύσει το εγώ του, πρέπει επιγόντω να σταματήσει κανεί την κουβέντα. Και να αρχίσει το καλαμπούρι. <Κι> Δεν είναι άτομο να υπόσχεται ότι σου είναι ευκολότερο να λυθεί από σιδρένια δεσμά παρά από αυτήν. Δεν θα απέχει τότε από τι παγίδε τη πλάνη. Είπαμε και στην αρχή ότι. Στην προσευχή ούτε ευσεβεί λογισμή είναι καλή. Γιατί τις περισσότερες φορές αν όχι όλε, τις περνούμε σαν μηνύματα που μας δίνει ο Θεός και σαν φωτισμό Θεού. Στην ουσία είναι δική μας λογισμή ή πολύ χειρότερο του αντικειμένου για να μας αποπροσανατολίσει Και σιγά σιγά από αυτούς ωραίους λογισμούς βγαίνει ένας λογισμό που είναι η παγίδα μας, που είναι η πλάνη μας και προδοκλωνόμαστε. Σε αυτό χρειάζεται να μην ακούμε κανέναν λογισμό. Να μην κάνουμε καμιά διαργασία λογισμού την ώρα της προσευχής. Δεν μπορείς να κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου και να σκέφτεσαι άλλη. Δεν μπορεί να προσεύχεις και να έχεις τους λογισμούς και τις φιλιαρίες. Είσαι προσιλωμένος σε αυτό το ζητούμενο, στον πόθο του Θεού. Ποτέ δεν θα καταρθώσεις, δεν θα πέχεις τότε από τις παγίδες τη πλάνη ποτέ δεν θα κατορθώσεις να λάβεις παρησία και επίπευθυνση προς τον Κύριο. Θα βαδίζεις κάθε ώρα προς την αιχμή του ξίφους Και δεν θα μπορέσει καθόλου να απαλλαγείς από την λύπη. Τόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί οι λογισμοί. Προσευχήσου με ταπείνωση και απλότητα. Για να ζήσεις καλά εμπρός των Θεών και απαλλαγή από τη μέρημνα. Πράγματι όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα έτσι και το έλεος ακολουθεί την ταπεινοφροσύνη το έλεος του Θεού πότε έρχεται στην ταπεινοφροσύνη όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα έτσι και το έλεος του Θεού την ταπεινοφροσύνη αλλά ποιος είναι τα ταπεινόφρος αυτός που αρνείται τη γνώση και την πρόνοια τη δική του με τη γνώση και την πρόνοια του Θεού. Αυτός που ξέρει τα όρια των ψυχικών λειτουργιών, που είναι για τα ανθρώπινα. Δεν είναι για αυτά που μας υπερβαίνουν. Αν λοιπόν θέλεις να ζεις ανάμεσα σε αυτά, να μην δώσεις καθόλου χέρι στους ασθενείς λογισμούς, κι αν όλες οι βλάβε και οι κακίες και οι κίνδυνοι σε επερκυκλώσουν και σε φοβήσουν, μην εδιαφερθείς για αυτά και μην τα υπολογίσεις. Να δούμε ένα άλλο σημείο επίσης. Συμφανισέστε ένα παράδει με ευσεβούς σε ευσεβίσουν να πείσαι ότι παιδί... <σ��> δεν το περίπτουν. Δεν έχω συνηθίσει να γίνουν ευσεβούς λογισμούς. Μόνο άτακτους λογισμούς. Αλλά... Πώς τώρα θα λογούν από που αφιστεύω, που αφιστεύω, που αφιστεύω. Δεν απαντούμε σε αυτούς Αφήνουμε χωρίς με διαφορία Με περιφρόνηση Οι λογισμοί όλοι θέλουν περιφρόνηση Την, την ώρα της προσευχής Από ευσύβιους λογισμούς σας δω, δεν, δεν ξέρω Από αμαρτουλούς να σας πω Σας θέλετε Θέλω τίποτα Κύριε Σου Χριστέ λέει σο... τον Γιώργο, το Δημήτρη, τον Κώστα. Δείτε τι λέει εδώ Πολύ σημαντικό το κρατάω αυτό έχει πάρα πολλά κρατάω αυτό γιατί νομίζω είναι πρακτικό μιλάει προηγουμένω πως έρχεται η χάρις του Θεού πως στερεώνεται μέσα στον άνθρωπο και λέει και ένα παιχνιδάκι που κάνει η Χάριση του Θεού να δούμε αυτή την επιστήμη πως λειτουργεί η χάρις του Θεού όταν η θεία χάρις στερεώσει το φρόνημά του ώστε να έχει υπεποίθηση στον Θεό για όλα αυτά για αυτά τι εμπειρίες δηλαδή τότε αρχίζει να εισέρχεται λίγο λίγο στους μας ο Θεός και έρχονται οι πειρασμοί για να δοκιμαστεί η ελευθερία μας, για να ενηλικιωθεί ο άνθρωπος. Επιτρέπει να τους σταλούν πειρασμοί κατάλληλοι για τα μέτρα του, υπερόν δύναστε, όχι παραπάνω από αυτό που αντέχουμε, για να βαστάξει την ισχύ του. Και σε αυτούς τους πειρασμού τον πλησιάζει η βοήθεια αισθητό, για να αναθαρίσει. Μα έχουμε πειρασμού που δεν μα πλησιάζει η χαρίστου Θεού. Ξέρετε, ποιοι είναι αυτοί, είναι αυτού που εμεί δημιουργήσαμε. Άλλο οι πειρασμοί που έρχονται για αυτόν τον λόγο, και άλλο αυτού που δημιουργήσαμε εμεί και μα υπερευλεί κάποιο, που έχω πειρασμού παραπάνω από αυτό που αντέχω. Πώ λέει ο Θεό, δεν θα μα αφήσει να πειραστούν παραπάνω από αυτό που αντέχουμε, Πολύ απλά. Δεν είναι λογισμοί που επέτρεψαν ο Θεό, είναι αυτού που φτιάξαμε εμεί, τον εαυτό μα. Μέχρι που να γυμναστεί βαθμίω και να αποκτήσει σοφία και να περιφρονίσει του εχθρού του με την προ τον Θεό πεποίθησή του. Και έτσι γυμνάζεται ο άνθρωπο. Τον προπονεί ο Θεό στον άνθρωπο. Διότι δεν είναι δυνατό έξω από αυτά να συνετιστεί απέναντι στου πνευματικού εχθρού και να γνωρίσει τον προονοητή του. Έτσι δεν μπορεί να καταλάβει τον εχθρό, όπω λειτουργεί και τον προονοητή του. Και να αισθανθεί τον Θεόν του και να στερεθεί στην πίστη του μυστικά. Παρά μόνο με τη δύναμη τη πύρας που απέκτησε. Αυτό λοιπόν γεννά αυτή την πείρα. Στερεώνεται ο Θεό, λαμβάνει την εμπειρία τη χάρη του Θεού, παίρνει τα χλήφι για να γλυκανθεί και μετά έρχονται οι πυρασμοί. Για να γυμναστεί ο άνθρωπο και με αυτή την πείρα να βαθύνει η γνώση του, δίδει ο Θεό την εμπειρία τη αγάπη του και λαμβάνουμε αυτό το έλεο. Άπειροι είμαστε, δεν μπορούμε να, να, να το αφομοιώσουμε αυτό καλά. Οι πειρασμοί μα βοηθούν να αφομοιώσουμε αυτή τη χάρη που μας δόθηκε και να αποκτήσουμε συνείδηση πνευματική. Και λέει μετά, και όταν, δέστε πώς λειτουργεί, και αυτόν να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, όπως είπε προηγουμένως, το έλεος ακολουθεί την ταπεινόφροσυνη όπως η σκιά, το σώμα, λέει και κάτι ανάλογο εδώ. Και όταν η χάρηση δεί, ότι άρχισε κάπως η ίση, η να ξεθαρεύει ο άνθρωπος, εγώ μπορώ, νικό του πειρασμού, νικό τη αμαρτίας, μέσα στο λογισμό Του και ότι άρχισε να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό Του αμέσως επιτρέπει στους πειρασμούς να ισχυροποιηθούν και να κρατιωθούν εναντίον Του μέχρι που να μάθει να στένει άντου και να φύγει και να αφοσιωθεί στο Θεό με ταπείνωση. είναι η μόνη περίπτωση που επιβάλλει να το παίζουμε κότες μην το παίζουμε δυνατή θέλουμε να γλιτώσουμε από τον πειρασμό και τον αμαρτία να σκύψουμε το κεφάλι Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να αγκίσουμε και μια αμαρτία τι είναι οποιαδήποτε άμα μας η χάρη του Θεού η χείριση των χειρίστων θα γίνουμε δεν επιτρέπετε επιτρέπετε ευχαριστώ λοιπόν στο βαθμό λοιπόν που έχουμε ή, ή, το, η συντριπτική πλειοψηφία πες το η συντριπτική πλειοψηφία των, των πτώσεων οφείλονται σε αυτό ότι ξεθαρεύουμε Έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού και μπλου η πτώση για να επανέλθουμε στη χάρη του Θεού. Μέσα σε αυτούς τους περισπασμούς έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του τελείου ανδρός με την πίστη και την ελπίδα του Ιησού του Θεού. Όπως κάποιος νεότευκτος στη χριστιανική πίστη και στη σημαντική ζωή και αισθάνεται μια χαρά «Πάτερ μου, δεν ξαναμαρτάνω». Το νιώθω, είμαι σίγουρο γι' αυτό Και αρχίζει τα κηρύγματα Και αρχίζει να κάνει το διδάσκαλο σε όλους Θεία φλόγα με κυρίευσε Και πρέπει να σώσουμε τον κόσμο Και αυτό έχει μέσα του φούσκωμα Τώρα μια σφαλιαρίτσα Λίγο συνέρχεται Και όταν λάβει συνέχεια Αυτό το πράγμα γίνεται αληφή Και ξέρει τι του γίνεται Και λέει χαμένοι είμαστε όλοι Θεέ μου μας Και τότε δεν έχει κινδύνευει από μαρτίες όχι γιατί συνήθισε και έπαθε κορεσμό, αλλά γιατί πλέον το γλυκαίνει χάρη του Θεού και δεν ζητάει κάτι άλλο. Έχει λάβει τέτοια χαρά από τη γλυκη του Θεού που δεν θέλει τίποτε άλλο. Και καταλαβαίνει ότι προτιμά να είναι έσχατος πάντων και να μην έχει ιδέα για τον εαυτό του, αλλά να γεύεται τη χάρη του Θεού παρά οποιαδήποτε ιδέα έχουμε για τον εαυτό μα. Είναι κρύο πράγμα να έχουμε ιδέα για τον εαυτό μα καλή. Και πολύ πιο κρύο να έχουν η άλλη καλή γνώμη για μα. Ο ταπεινός άνθρωπος περνά παρατήρητο. ή αν θέλετε του αρέσει να εκτίθεται. Άρα, περνά, Τι εννοώ, δεν φοβάται να εκτεθεί ή να προστατεύσει τον εαυτό του ή να δει ορφός μια εικόνα όμορφη για να τον χαίρονται οι άλλοι. Μέσα σε αυτούς τους περισπασμούς έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του τελείου ανδρός με την πίστη και την ελπίδα του Ιού του Θεού και προς την αγάπη. Διότι καθίσταται, θαυμαστή η αγάπη του Θέου προς τον άνθρωπο... όταν ευρεθεί σε δύσκολες περιστάσεις που διαταράσσουν την ελπίδα του... Δέστη uncovered Όταν βρεθούμε σε δύσκολες στιγμές και χάνουμε την ελπίδα μας... αλλά παρά αυτά επιμένουμε με πίστη. Λέει, είναι θαυμαστή η αγάπη Του Θέου προς τον άνθρωπο... όταν βρεθεί σε δύσκολες περιστάσεις που διατράσει την ελπίδα Του τότε ο Θεός δείχνει τη δύναμή του με τη σωτηριώδη του ενέργεια γι αυτόν. ποτέ δεν μαθαίνει ο άνθρωπος πω πω λέει εδώ χαστώ κύτρω, με όλοι ποτέ δεν μαθαίνει ο άνθρωπος την θεϊκή δύναμη ανεβρίσκεται σε ανάπαυση και άνεση και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός την ενέργειά του έστιτος παρά μόνο σε χώρο ησυχίας στην έρημο σε τόπους που στερούνται το συναντήσεων και της ταραχής της διαβιώσεως με τους ανθρώπους. Πού θα πάμε στα βουνά να φτιάξουμε ένα ερεητήριο καθένας μας. Το δωμάτιό του. Μισή ώρα την ημέρα. Να αγαπούμε κάποιες φορές να είμαστε σπίτι χωρίς να κάνουμε και τίποτα και αυτό προσευχεί ναι, ξέρετε. Όταν είμαστε σπίτι και ξεκουραζόμαστε και δεν λέμε τίποτα, δεν συζητούμε τίποτα, δεν σκέφτομαστε τίποτα και αδειάζει ο νους μας και ησυχάζουμε και δεν έχουμε ταραχή. Αυτό είναι άσκηση προσευχής. Γιατί είναι η καλύτερη προϋπόθεση να είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ξαφνικά τρύχω κάνεις δουλειές μου, α, να πάω και στην ταβέρνα, να πάω και εκεί, α, να προλάβω, έχω να κάνω το απόδειπνο τώρα. <laughs> Τι απόδειπνο είναι αυτό. <laughs> Τι απόδειπνο είναι αυτό. Ή ο πατέρα, εγώ προσέχομαι. Από τον παράχημα έχω σπίτι, κάνα μισό ώρα κουμποσχίνη. Ωραία, προσευχή έκανε. <σχει> Δεν είναι δουλειέ αυτέ. Πρέπει ο άνθρωπο να μάθει να ξεκουράζεται ο νου του, οι αισθήσει του. Πα να κοιμηθεί με τον σύντροφο σου και κάνει ό,τι ετοιμασία. <σχει> Βέβαια, όταν είσαι στην αρχή μετά. <σχει> λοιπόν, χρειάζεται κάποια ετοιμασία να συναντήσουμε τον Θεό. Καθαρίζει ο νου μα. Καθαρίζουν οι αισθήσει μα. Ξεκουραζόμαστε, ησυχάζουμε. Για να μπορέσουμε ήσυχα να προσευχηθούμε. Να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό. Ε, το mm -hmm. <coughs> δηλαδή, Πολύ μαθηματικά μου τα λε. Mm -hmm. Α τα πλά τα πράγματα. Εσένα μπορεί να σου κάνει οικονομία και να είναι δυο συντριβέ, όχι παραπάνω. Μπορεί να είναι δυο συντριβέ, και παραπάνω. <coughs> παραπάνω. Μην βιάζεσαι Να το ετοιμάσει ε, ε, και αυγεί αν είναι πολλέ τι θα κάνει. <coughs> λοιπόν, και ένα τελευταίο και τελειώσαμε. Πέρασε η ώρα. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την απόγνωση. Τι είναι η απόγνωση εδώ, όχι να χάσω τις ελπίδες μου. Δηλαδή, απόγνωση ως προς τα κοσμικά. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την απόγνωση. Αυτή δεν γνωρίζει ίτα από κανένα, Είτε δεξιά είτε αριστερά. Όταν ο άνθρωπος κόψει στη διάνοια του την ελπίδα για τη ζωή του τούτη, τίποτα δεν είναι θαραλιότερο Τίποτα δεν είναι θαραλαιότερο από όταν τα ανακόψει ο άνθρωπος στη διάνοιά του την ελπίδα για τη ζωή του τούτη. Στη ζωή μας αυτή έχουμε κάποιες, κάποιους πόθους, κάποιες επιθυμίες. Όταν κόψουμε την ελπίδα για οποιαδήποτε επιθυμία για αυτή τη ζωή με τη διάνοιά μας δεν υπάρχει τίποτα θαραλαιότερο. Κανένα εχθρό δεν μπορεί να το συναντήσει και δεν υπάρχει, υπάρχει θλίψης. Τη οποία η φήμη μπορεί να εξασθενεί στο φρόνημά του. Για ποιο λόγο λέει. Διότι κάθε θλίψη που γίνεται είναι κατώτερη από το θάνατο. Με αυτό ίδιος έχει συμβαστεί με το θάνατο. Μέσα του, με τη διάνειά του. Και αυτό έσκυψε για να δεχθεί σε του τον θάνατο. Αν σε κάθε τόπο και σε κάθε πράγμα και σε κάθε καιρό και σε όλα θέλει να περιεργαστείς, βάλει το φρόνημά σου σκοπό για έργα και λύπη. Όχι μόνο θαραλέο και ακούραστο θα ευρεθεί σε κάθε ευκαιρία ώστε να αντιτάσσεσαι σε κάθε φαινομενική δυσκολία αλλά και φεύγουν από σένα με τη δύναμη το λογισμό σου οι έννοιες που σε και σε φοβίζουν οι οποίες γεννόνται στον άνθρωπο από εκείνους τους λογισμούς που αποβλέπουν στην ανάπαυση Αυτά Την επόμενη τρίτη πρώτα Θεός Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θα θανά, θανά, τον Πατήσας, και έτησε τις μνήμας ζωή χαρησάμενος